Είμαι εδώ σήμερα όμω και με τη θεσμική ιδιότητα του Υφυπουργού Αθλητισμού και του Πολιτισμού για να επικυρώσουμε μια συνεργασία που έχει ξεκινήσει καιρό πριν. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ δημόσια την περιφέρεια γιατί έχει κάνει ένα πρόγραμμα μοναδικό θα έλεγα εξυγχρονισμού και βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων. Για να είμαι ειλικρινή, όταν το άκουσα πρώτη φορά δεν πίστευα τα αποτελέσματα. Όταν ζήτησα πριν μερικού μήνε στοιχεία από τον κύριο Χατζημάρκου ε, κατάλαβα ότι όντω ε, υπάρχει σύστημα και υπάρχει πρόγραμμα. Κάτι το οποίο ε, επιβεβαιώθηκε στην πορεία όταν όλα αυτά εμπλουτίζονταν διαρκώ και επικαιροποιούνταν με νέα στοιχεία, με νέε μελέτε, με νέα έργα, μικρά, μεσαία, μεγάλα, σε κάθε γωνιά μια ιδιαίτερη περιφέρεια όπω τη δική σα. Γι' αυτό και θέλω να συγχαρώ δημόσια για το έργο το οποίο παράγεται. Και τελικά αποδέχτη όλων αυτών είναι οι τοπικέ κοινωνίε. Να συγχαρώ επίση τον το Δήμαρχο, τον κύριο Καμπουράκη, διότι από την πρώτη στιγμή έκανε μια ταξινόμηση. Μια, μια προτεραιοποίηση των έργων που έχουμε κανονικά με τον αθλητισμό και βεβαίω είμαστε εδώ σήμερα να υπογράψουμε από κοινού ένα μνημόνιο συνεργασία, να ενώσουμε δηλαδή κοινού δυνάμει έτσι ώστε πολύ γρήγορα έργα αθλητισμού και πολιτισμού αλλά κυρίω αθλητισμού να τρέξουν ταχύτατα και βεβαίω να, να δοθούν τελικά στου αποδέχτες που δεν είναι άλλοι από του πολίτε του τόπου αυτού. Με πρώτο και κύριο το έργο στο χωριό Αρχάγγελο. Ένα έργο το οποίο. Από ό,τι έχω ενημερωθεί, έχει απασχολήσει πολύ την τοπική κοινωνία. Έχουν ακουστεί πολλά, έχουν ε, γραφτεί πολύ περισσότερα. Είμαστε εδώ όμως με σεμνότητα και κυρίως με, με διάθεση και με ανάλυση ευθύνης από τον καθένα μέρους της δουλειάς που χρειάζεται ώστε το, δυνατόν, το ταχύτερο δυνατόν το έργο αυτό να δημοκρατηθεί εφόσον ομοκληρωθούν μιας απομελέτες που δυστυχώ δεν υπήρξαν, και να παραδοθεί τελικά εφόσον κατασκευαστεί τους ε, κατοίκους περιοχής. Είμαι εδώ όμως για να ε, ανακοινώσουμε και την έναρξη από την επόμενη εβδομάδα μιας ιδιαίτερης καμπάνιας. Ζήσε αθλητικά. Μια καμπάνια, μια δράση που προστάρτες έχει Ολυμπιονίκες και ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στον αθλητισμό και που μέσα σε αυτή τη δράση συμμετέχουν και στηρίζουν όλοι οι αθλητικοί φορείς Τη ελληνική επικράτεια. Και που στόχο έχουμε κυρίω να ακουμπήσουμε τα νέα παιδιά, να δημιουργήσουμε πρότυπα, να μεταφέρουμε τι Ολυμπιακέ αξίε, τι αξίε και την ποιότητα του αθλητισμού, τη συμμετοχή στον αθλητισμό και κυρίω το να ενεργοποιήσουμε δυνάμει, βγάζοντα μπροστά, επαναλαμβάνω, αθλητέ, ανθρώπου που αφαίρεσαν τη ζωή του, που εφόρσαν το εθνόσυμο και που έκανε περήφανη την Ελλάδα και όλου μα συγκίνησαν σε διαφορετικού χρόνου. Αυτή βγαίνουμε μπροστά και του ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για τη συνεργασία που έχουμε και η συζήτηση που κάναμε και η συμφωνία που κάναμε μετά την ανακοίνωση την επίσημη που θα ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα, να είναι η περιφέρεια και ο Δήμο από του πρώτου που θα δουλέψουμε και θα συνεργαστούμε έτσι ώστε να πραγματοποιήσουμε σειρά δράσεων με κύριο αποδέχτη του μαθητέ, του νέου δηλαδή, που ψάχνουν να βρουν πρότυπα, να δημιουργήσουν... να, να, να, να, να έχουν εικόνε, να, να, να απαντήσουν μέσα του σε πολλά δεκάδε ερωτήματα και να μάθουν τελικά να παλεύουν, να διεκδικούν, να γονατίζουν, να εξανασικώνονται και πάλι να συνεχίζουν την πορεία τους προς την κορφή και να έχουν στόχους, να έχουν όνειρα και να έχουν όραμα.